Στίχη 1 στου 7. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεόν για την αγάπη και την πίστη του Φιλίμονο. 1. Ο Παύλος, δέσμιος και φυλακισμένος για τον Ιησούν Χριστόν και Τιμόθεος ο αδελφός, γράφω την επιστολή αυτήν προς έτων φιλίμονα, των αγαπητών και συνεργάτη μας εις το κήρημα του Ευαγγελίου, 2, και προς την απφίαν την αγαπητήν και προς τον άρχηπον και συστρατιώτη μας, εις τον υπέρ του Ευαγγελίου Αγώνα. Και προ την σύναξη των πιστών, η οποία συναθρίζεται στο σπίτι σου. 3. Ήθε να είναι μαζί σα η χάρη και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα μα και των κύριων Ιησού Χριστών. 4. Ευχαριστώ τον Θεό μου πάντοτε ω σε ενθυμούμε κατά τα προσευχά μου. 5. Και τον ευχαριστώ επειδή ακούω την πίστη που έχει προ τον Ιησού Χριστόν και την αγάπη την οποία ανδεικνύει προ όλου του Χριστιανού. 6. Συγχρόνως τον παρακαλώ η πίστη στην οποία έχει έχεις με τους χριστιανούς να γίνει τόσο έμπρακτος και ζωντανή ώστε να λάβουν όλοι τελεία γνώση κάθε αγαθού το οποίο υπάρχει και γίνεται μεταξύ μας προς δόξαν του Ιησού Χριστού. 7. Πρέπει δε να ευχαριστώ τον Θεόν για εσέ, διότι έχουμεν πολλήν χαράν και παρηγορίαν για την αγάπην Σου. Διότι η καρδία των αδελφών χριστιανών έχουν έβρει ανάπαυση με τα σεβεργησίες και αγαθοεργία σου αδελφέ.